όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Το σχέδιο με την Κυμολία. Δύο. Ο Έλιωτ διαμαρτυρήθηκε κάποια στιγμή για την επιμονή των μελετητών του Σέξπιρ να σχολιάζουν το πρόσωπο Άμλετ, το ρόλο. «Μας ενδιαφέρει το έργο Άμλετ», αντέτεινε. Αυτή η μισή αλήθεια ορθώς διατυπώθηκε και εμεδόθηκε. Η άλλη μισή έχει αντίθετο πρόσημο. Αν ο μονόδρομος της προσύλωσής μας στο έργο δεν μας φέρει να ξαναβρούμε στην άλλη όχθη του έργου τον Άμλετ εγκλωβιζόμαστε στην αυτοαναφορά και η πίεση γίνεται μια διακοσμημένη ψευδοροφή που οι μεανδροί μας έλκουν κατακορύφως Ο βιογραφισμός στηριζόταν στη μόνιμη σύγχυση ανάμεσα στους δύο Άμλετ α το πούμε έτσι Ταυτοχρόνως όμως Συνερώντας το βάρος της ζωής και τη μοίρα του έργου στην ενιαία χειρονομία του αυτόχειρα διέσωζε τον οχρό παραμορφωμένο αντικατοπτρισμό ενός αιτήματο ενότητος όπου απηχείται το αληθινό διακύβευμα της ποίησης του Καριωτάκη. Ο Άγρας ήταν ο πρώτος που είδε ότι έπρεπε να προσπελάσουμε αυτό το αίτημα Ισχωρώντας από την πύλη της τεχνικής και του ύφους. Όχι όμως να το εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό και παραμένει ο καλύτερος κριτικός του καριοτάκι. Προώθησε λοιπόν μια εκλεπτισμένη και από μια άποψη αναπόφευκτη εκδοχή διογραφισμού. Εκδοχή όμως η οποία σε κάθε περίπτωση απέτρεπε τη σύγχυση. Υπέδειξε μια κλιμακούμενη προσέγγιση η οποία αποκαθιστούσε τα δικαιώματα του έργου και ταυτόχρονος επανέφερε την πανταχού παρούσα αυτοκτονία μόνο για να την αφήσει να αφομοιωθεί με την ενότητα. Να αφομοιωθεί όπως ο θάνατος όταν ολοκληρωθεί το φυσιολογικό πένθος. Υποκαθιστώντας στην ενότητα που εγκαταλείφθηκε ένα σύνολο διαδοχικών, μερικευμένων, αυτόνομων προσεγγίσεων. Προϋποθέτοντας δηλαδή τον κερματισμό που κατοπτρικά αναπαρήγαγε η χρονογραφία, τα κείμενα της υπερδομής απεμβόλισαν την ουσία του κειμένου του Άγρα, αφού μόνον έτσι ήταν δυνατόν να τεθούν οι προϋποθέσεις του αναγωγισμού. Απεμπόλησαν ταυτοχρόνως τη δυνατότητα να αφομοιωθεί η αυτοκτονία. Ο επιμερισμός κράτησε το πτώμα του καριωτάκη συμβολικά άταφο να διαμελίζεται στις αναγωγικές χρήσεις του και η επίσημη άποψη για το έργο του αναπτύχθηκε βάσει μια διαδικασίες που μοιάζει πολύ με τους μηχανισμούς του παθολογικού πένθους. το πεδίο της αψευδούς ρητορική. Όλα σχεδόν τα κείμενα που στιβάζονται έκτοτε δίνουν μια παράδοξη στα εικόνα. βρίθουν παραπομπών, συνήθως ο ομοίως ασήμαντο υλικό, και ταυτοχρόνως παριστάνουν ότι το θέμα θίγεται για πρώτη φορά. Εξαντλούν, υποτίθεται, τις πιθανές προσεγγίσεις. Τελικά όμως, μία και μόνη άποψη για τον Καριωτάκη «καταφάσκεται και ανακυκλώνεται» καθώς οι επίδοξοι μελετητές ακούγονται καθένας με τη σειρά του στο ίδιο τροπάρι. Σκηνοθετούνται ω κείμενα επί τη ουσία, όμω το κλωθογύρισμα, το ρητορικό σύστημα της μικρολογίας δηλαδή, περιφράσει την ουσία με μια άτυπη απαγόρευση. Χαράσοντας το περιγραμμά τη, τα κείμενα αυτά δεν την ορίζουν, αποκρύπτουν το γεγονό ότι του είναι απρόσιτη και άλλωστε από την άποψή τους, ήταν αδύνατον να βρίσκεται εκεί. Εκεί, κρατώντας το περίγραμμά της, βρίσκεται ένα σχέδιο καμωμένο με κυμολία. Το ίδιο που μένει στον τόπο της αυτοψίας όταν σηκώσουν το νεκρό. Καθώς το ευτελές βάρος της βιογραφίας ανασυγκροτείται μεταφορικά, όμως απρόσκοπτα επαναληπτικά, στο επίκεντρο της επίσημης ανάγνωσης της ποίησης του Καριωτάκη, συνθλίβοντας την αλήθεια αυτής της ποίησης, η ρητορική των «επί κριτικών» εκτιλήσεται ως αναπαράσταση. Φυσιάζοντας την ουσία, αυτά τα κείμενα εκδραματίζουν ένα αίσθημα ενοχής. Ο ίδιος ο Καριωτάκης άλλωστε δεν προσφέρθηκε στη φαντασία των ερευνητών ως εξυλαστήριο θύμα. δίνει αυτού του συλλογισμού μας απορροφά μόνο αν γλυσμονήσουμε πως δεν περιγράψαμε κάτι που συνέβη πραγματικά, αλλά την εικόνα του στον καθρέφτη του κειμένου. Η πόλωση που προκάλεσε η αυτοκτονία του Καριωτάκη, πόλωση στην οποία οφείλει η γενιά του 30 τη συγκρότηση του φωτεινού κανόνα τη πρέπει να ερμηνευθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο αείμνηστος ΓΠΗ βίδης. εγκαίρως διεσθάνθηκε στο μακρύ ποδάρι του Μιχαλιού που εξήχε από το φέρετρο ένα σχήμα υπαλλαγή. Δεν επρόκειτο για τον άταφο νεκρό, αλλά για την τέχνη του που έμενε ακίδευτη, δηλαδή δεν μετουσιωνόταν σε μνήμη της ποιησης όπως η ποιηση έκτοτε γράφτηκε και κυριάρχησε και γελιογραφείται. Η αυτοκτονία του Καριωτάκη παραμένει αναφομίωτη επειδή τα κείμενα που απηχούν την κυρίαρχη ιδεολογία περιποίησης συμβόλισαν με το σχήμα του νεκρού της Πρεβέζης αφενός όλα όσα αποθήθηκαν για να διαμορφωθεί αυτή η ιδεολογία αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο αποθήθηκαν. Με μιαν αλυσίδα αναγωγών μετέφεραν όπως και να εννοήσουμε τη λέξη, εντός των κειμένων, το σύμβολο του αυτόχυρα, μετακυλίοντάς το από χρήση σε χρήση του. Τα δεδομένα του βίου εκφυλίστηκαν σε σαπουνόπερα, όπως προσπάθησα να δείξω την προηγούμενη φορά. Και εκείνη η σαπουνόπερα μετουσιώθηκε σε ιστορικό δράμα για να εκτυλιχθεί στον πυρήνα του έργου. Προηγουμένος, Έπρεπε η ίδια η μιμητική ρίζα της ποιησης να ξεριζωθεί από εκεί. Η φόρμα με τον ημία ενός πεπρωμένου ορίστηκε σαν αντανάκλαση του περιβάλλοντος της εποχής. Το νόημα πάλι βρέθηκε να πιέζει τη φόρμα προς την κατεύθυνση αυτής της αντανάκλασης και έπειτα για τον ίδιο λόγο να την εξαρθρώνει. Πυροδοτήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο μια διαδικασία που χωρίζει το ποίημα από τον εαυτό του, φορτώνοντας σε αυτόν τον αποδιοπομπέο εαυτό ένα αμάρτημα το οποίο στην πραγματικότητα μεταφράζει σε ηθική διάλεκτο την αδυναμία των ίδιων των ανθρώπων που εκτελούν το διαχωρισμό να κατανοήσουν την ποιήση. Από αυτό το αμάρτημα απορρέει η ενοχή στο έδαφος τη οποία καλλιεργήθηκε το παθολογικό πένθος. Η ενδιάθετη βία... Μιας τέτοια διαδικασία, στραμμένη εναντίον της ίδιας της συνθήκης αληθίας της ποιήσης, διαχύθηκε αναπόφευκτα. Διαχώρησε τους ποιητέ σε καριοτακικούς και μη, σαν να ήταν η ποιήση του καριοτάκη ανάπτυγμα κάποιας μανιέρας που στίχωσε. Διαχώρησε τον μίζωνα τόνο της ποιήσης του καριοτάκη από τις ελάσσονες προποθέσει τη, προποθέσει που το συλλογικό όνομά του είναι γενιά του είκοσι διαχώρισε τέλος αυτή η κατεξοχήν διαδεδομένη ανοησία. Το κάθε ποίημα σε ρήμε και άλλα παραδοσιακά ευρήματα τα οποία έμειναν να εωρούνται στο σκοτεινό παρελθόν καθώς η υπερφυγό κέντρος της μετρικής ανάλυσης περιστρεφόταν ηλικιοδός ενώ στον πυθμένα σχηματιζόταν αργά ένα φωσφορίζον ζωνίζημα στίχων ελευθερωμένων ή και ελεύθερων θα το περισυνέλεγε ο Σεφέρης με το Φαράσι. Από το χείλο, όπου μας οδηγούν αυτές οι αστιότητες μπορεί εύκολα να ξετυλεχτεί το κουβάρι της παρανίας και μάλιστα σε άπειρο βάθος. Η διάδοσή τους η συνένεση που εξασφάλισαν, η απροκάλυπτη βία με την οποία αποθούν οτιδήποτε παρασαλεύει την ισχύ τους, όλα αυτά απαιτούν μια ανεξήγηση που συχνά παγιδεύτηκε σε ταυτολογίες. Συγνότερα αποτύπωσε ένα διοκτικό παραλήρημα. Δεν εξηφάνθηκε κάποια συνωμοσία εννοείται. Εντυπωσιαζόμαστε βέβαια, είναι λογικό. Για να αποθηθεί ο Καριωτάκης, αφανίστηκαν Επιλεκτικά, θα έλεγε κανείς, από τον ορίζοντα της πίεσης και όλα όσα, δικά μας και ξένα, επέτρεπαν να τον διαβάσουμε σωστά. Ο Έλιωτ Φερυπίν μισομεταφράστηκε. Όμως ο Λαφόργκ, ο Κορμπιέρ υπερπηδίθηκαν. Ο Ντάν, ο Κράσο παραμένουν αμετάφραστοι. Η δική μας παράδοση, συμπιεσμένη από την ημιμόρφωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη μερήκευση, αναδιατάχτηκε σε ένα σχήμα ανισόρροπου και λυψό. Πρέπει λοιπόν να είναι τρομερή η ένταση που το εμποδίζει να καταρρεύσει. Δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι εκεί που διακυβεύεται η αυτογνωσία μας κάτι κρίσιμο συνεθλίβει. Κάτι αποσιωπήθηκε. Κάτι που η πίεση του καριωτάκη το αναδιατυπώνει για λογαριασμό μας διαρκώς, γι' αυτό και αενάως συνθλίβεται μαζί του. Ο Άγρας άγγιξε τη μιμητική ρίζα της πίεσης όταν παρατήρησε πως η μορφολογία των ποίημάτων του καριοτάκι επέτρεπε στον αναγνώστη να παίζει τον καριοτάκι. Όμως το να παίζει κανείς ειδικά τον καριοτάκι σημαίνει πως ξαναγγίζει αυτή τη ρίζα, γυμνή. Δεν είναι παράδοξο το αντανακλαστικό που αποθεί την απόλυτη οδύνη. Ο κύκλος με την κιμωλία στην περίμετρο του οποίου οι ευτελείς προσεγγίσεις αναχαιτίζονται περιφράσει τον τόπο όπου ένα παιδάκι αιωνίως διχάζεται ανάμεσα στη μάνα που το γέννησε και στη μητέρα που το κρατά. Ο Καριωτάκης συμπυκνώνει σε αίμονη ιδέα την προσήλωση του σολομού στις μορφές της θεότητας και από το κέντρο βάρους μιας μαριονέτας όπου ακαριέα μετατοπίζεται αυτή η αίμονή ελέγχει τις μορφές που παίρνει η δική του προσήλωση. Μορφές λοξές, παροξημένε, ηρωνικές και όμως παράξενα συμμετρικές, λέει ο άγρα. Η αμλετική αυτή συμμετρία Φωτισμένη από το θάνατο προβάλλει στη βιογραφία το αληθινό σχήμα της πίεσης. Ορισμένος, κάποτε, όταν μου δοθεί ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγωμένου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.